Το ναυτάκι του Αγέου είμαι εγώ Με verschάλασσες παν Αγκιπνώ Τρίκη μύλες και φουν δεν θα ψηφώ Μεσ' το κύμα πάντα Ζω Το του Αγέου είμαι εγώ Μεσω θαλασσές παν Αγκιπνώ και φουν δεν θα το κύμα πάντα Ζω Το του Αγέου είμαι εγώ Μεσ' τις παν Γυρνώ Τρικοιμίες και κουτούνες άψηφω Μες στο κύμα πάντα